Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένο. Καθόλου κακό δεν είναι να είσαι δεδομένο. Είναι ο Υπουργό Εθνική Άμυνα τη χώρα, ο κύριο Παναγιώτοπουλο, χτε στην Βουλή. Κατά τη διάρκεια συζήτηση για την επικυρώσει τη νέα συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, είπε αυτό. Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος Αναφερόταν στη χώρα. Δεν μιλάει για εγκομινικά θέματα. Μάλλον για μιλάει. Μιλάει για τι σχέσει Αμερική-Ελλάδο και λέει ότι δεν είναι κακό να είσαι δεδομένο, γιατί από κάτω από την αντιπολίτευση χαρακτήρισαν τη χώρα δεδομένη. Και λέει ότι δεν είναι καθόλου κακό να είσαι τέτοιο δεδομένο. Υπάρχει κάποιο που εκτιμάει του δεδομένου στι διάφορε σχέσει των ανθρώπων, τους σίγουρου, τους πιθήνιους, τους υπάκουους. Υπάρχει κάποιο που τα εκτιμάει όλα αυτά. Ναι, λοιπόν ο κ. Παναγετόπουλος λέει ότι είναι πολύ καλό αυτό να είμαστε δεδομένοι, να μας έχουν σίγουροι οι Αμερικανοί γιατί αυτό είναι για το καλό της χώρας. Το «Και μαζί και χώρια» είχαμε την πολυτέλεια να, το, να επιχειρηματολογούμε για πάρα πολλέ δεκαετίες. Ο κόσμος όμως έχει αλλάξει πολύ δραματικά τώρα τελευταία και θεωρώ ότι είναι η ώρα. Λίγο να μετριάσουμε αυτό το μα μαζί και χώρια Γιατί δεν θα μας οδηγήσει κάπου καλύτερα Ακόμα και αν αυτό φαίνεται Προς τα έξω Ως συμπεριφορά δεδομένου Δεν είναι κακό να σε δεδομένος Μπράβο Δεν είναι κακό να σε προβλέψιμος Αλλά και αξιόπιστος <laughs> Και αν κάτι κρίνουν οι Αμερικανοί Και όχι μόνο οι Αμερικανοί Ότι αποτελεί πλεονέκτημα Για την Ελλάδα αυτή την εποχή Είναι ότι η Ελλάδα Μπορεί να θεωρηθεί ο αξιόπιστος, ο συνεπής, ο σωστός εταίρος στην περιοχή. Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος. Υπήρχαν παλιά και κάτι δόγματα, ναι θα είμαστε σύμμαχοι, αλλά δεν θα είμαστε δεδομένοι θα αφήνουμε λίγο ω διαπραγματευτικά χαρτιά, όσα ατού να δείξει ότι μπορείς να πας και από εδώ και από εκεί εκεί θα μένεις δεν είπαμε να φύγουμε όπω λένε λίγοι αλλά όμως εδώ βγαίνει καθαρά πολύ καθαρά ο κύριος Παναγιωτόπουλος και λέει ότι ναι είμαστε δεδομένοι καμαρώνει γι' αυτό, τι σημαίνει τώρα δεδομένοι και τι σημαίνει δεδομένοι για το εθνικό συμφέρον στη... λίγα δευτερόλεπτα μετά στην ομιλία του μας εξήγησε ο κ. Ασφαλώς και Αμερικανοί χρησιμοποιούν τι τις του λιμένα Αλεξανδρούπολης για να απροθέσουν σταρτέματα στην ευρύτερη περιοχή, για να προθήσουν στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της ανάφλεξης και της γεωπολιτικής αστάθειας που έχει παρατηρηθεί. Οπότε είναι καλό που είμαστε δεδομένοι για του Αμερικανού, διότι οι Αμερικανοί θέλουν την Αλεξανδρούπουλη, θέλουν το λιμάνι για να κάνουν τι δικέ του δουλειέ. Γιατί ανέφερε πριν για τα δικά μα συμφέροντα, αλλά πρέπει να περάσουν και άλλοι για τα δικά του συμφέροντα, να πάνε παραπάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που μάθαμε από τον κύριο Παναγιώτοπουλο χθε, υπήρχε σε μια παλιά συμφωνία, αλλά το, μα το έφερε πάλι στο νου. Είναι αυτό με τι βάσει. όλοι έξω οι βάσει του θανάτου. Πόσε διαδηλώσει έχουν γίνει. Πόσε πανηγυρισμοί που είχαν φύγει οι βάσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχε φύγει καμία. Κάποιε είχαν κλείσει, κάποιε άλλε φτιάχτηκαν. Μετά που φτιάχτηκαν καινούριε βάσει, μετά που φτιάχτηκαν και από την αριστερά καινούριε βάσει που επίση θα φεύγανε, δεν λέγονται βάσει. Έχει αλλάξει το όνομα. Θα κάνω μια ιστορική αναδρομή. Η Αρχή Συμφωνία υπογράφηκε τον Ιούλιο του 90 και επιτρέπει στην κυβέρνηση στον ΙΠΑ διατηρεί και να λειτουργεί στην Ελλάδα στρατικές και βοηθηκές ευκολίες, όχι βάσει πλέον ευκολίες. Στρατικές και βοηθηκές ευκολίες, όχι βάσει πλέον ευκολίες. Έξω οι ευκολίε του θανάτου λοιπόν. Δεν τι λέμε βάσει. Από τον 90 και μετά στα χαρτιά τι λέμε ευκολίε. Οπότε πρέπει να αλλάξουν τα συνθήματα, να αλλάξουν τα πανό, να αλλάξει όλη η διατύπωση η ρητορική, δεν θα λέμε βάσεις, Δεν υπάρχουν πια βάσει. Υπάρχουν ευκολίε, διευκολύνσεις, ευχαίριε σε κάποια αποστροφή του λόγου του κ. Πανηγόλου μετά στη Βουλή. Ευχαρίε που δίνουμε εμεί εδώ στου φίλου Αμερικανού. Λάθο. Εμεί οι δεδομένοι που δίνουμε εδώ στου φίλου Αμερικανού. Η Τουρκία σαφώς ενοχλείται από την πρόσκληση και την ε, ε, ομιλία που θα απευθύνει στο Κογκρέσο σε λίγες μέρες ο ένας Παθυπουργός. Ο δεδομένος λοιπόν θα πάει να μιλήσει στην ολομέλεια του Κογκρέσου. Δεν το λες και κακό αυτό για το δεδομένο και προβλέψιμο. λες και κακό αυτό για το δεδομένο και προβλέψιμο Ο δεδομένος Πρωθυπουργός δεν είναι μοντάζο, ο θα έλεγε προβλέψιμος Πρωθυπουργός μιας δεδομένης χώρας πόσο ισότιμη μπορεί να είναι αυτή η συμμαχία τώρα που ο ένας δηλώνει δεδομένος σχεδόν πιθήνιος σε ό,τι θέλουν οι άλλοι και χρησιμοποιούν κομμάτια αυτού του τόπου λιμάνια Έδαφο, αέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μέχρι στιγμή, για να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα, είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση, προβληματισμού, που έχει οδηγήσει αυτό. Τέτοιε χώρε, μικρέ, που κολλάνε με τέτοιο τρόπο στι μεγάλε χώρε. Αλλά όταν έρθει αριστερά στα πράγματα, όπω μάθαμε χθε από τον Αλέξη Τσίπρα που έδωσε μια διαδικτυακή συνέντευξη, πουθενά δεν παρουσιάστηκε. Όπω μάθαμε λοιπόν από την αριστερά, θα αλλάξουν όλα. Βλέπω δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας να φέρνει στη Βουλή να ψηφίσει την ε, αναθεώρηση των συμφωνιών για τις βάσεις δίνοντας τη δυνατότητα παραμονής επαόριστων των ε, βάσεων στη χώρα κανείς δεν, να οι σήμερα, αλλά, κανείς δεν θέτει ζήτημα να φύγουν οι βάσεις σήμερα αλλά ποτέ άλλοτε στη χώρα δεν υπήρχε μια διαδικασία επαόριστων εκχώρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε συμμάχους όπως οι Ηνωμένες Δεν τίθεται θέμα να φύγουν οι βάσει. Το εκεί. Έλεγε τα δικά του για την στον συμφωνία. Αλλά όμως δεν τίθεται θέμα. Δεν τύχει και μην το πάρει κάποιο αλλιώ. Μην το παρεξηγήσει και έχουμε άλλα. Και ο διαβολικά καλός Τραμπ που δεν είναι τώρα Τραμπ είναι ο Biden. Προφανώ δεν είναι και διαβολικά. Είναι σκέτο καλό ο Biden. Ε, ε, παρεξηγηθεί και. Δημιουργηθούν προβλήματα στη δεδομένη έτσι και αλλιώ χώρα, όποιο και να κυβερνά πάνω, δεδομένη είναι η χώρα. Πλεονασμό ήταν του κύριου Παναγιώτοπουλου, απλά ήθελε να το πει, να ακουστεί και να το καταγράψει και ο νέο πρέσβης, που είναι Έλληνα. Από την Αύπακτο, Πάνω και από τα βουνά, ο κύριο Τσούνη. Ο κύριο Βίτσα χτε. Τσούνη είναι ο νέο πρέσβη. Ο κύριο Βίτσα από το ΣΥΡΙΖΑ χτε, που έχει διατελέσει και υπουργό αναπληρωτή, αν με καλά, άμυνα. Ο κύριο Βίτσα έτριξε τα δόντια. Στην κυβέρνηση για αυτήν τη συμφωνία την καινούρια με του Αμερικανού. Αυτή η συμφωνία δεν κερδίζει η Ελλάδα τίποτα. Παίρνει τα πάντα που, έχει ζητήσει, που έχουν ζητήσει οι ΗΠΑ και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όχι μόνο να μην την ψηφίσουμε, αλλά επειδή θα την ψηφίσουμε, θα την ψηφίσει δηλαδή η πλειοψηφία, ήδη διαμορφώθηκε, θα πρέπει να ξέρετε ότι στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλε δυνάμει. Γίνουν κυβέρνηση, θα την επαναδιαπραγματευτούν. Θα επαναδιαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνία υπογεγραμμένη και ψηφισμένη με την Αμερική. Που κάνανε πορεία στο Πολυτεχνείο και την έκανε ο Τσίπρα στη Μεγάλη Βρετάνια για να μην πλησιάσει στα δύο χιλιόμετρα την πρεσβεία. Που δώσανε το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη και τόσα άλλα. Που πήγε στην Αμερική και έλεγε τον Τραμπ. Τον Τραμπ, μοναδικό πρόεδρο, διαβολικά καλό. Αυτή θα επαναδιαπραγματευτούν συμφωνία υπογεγραμμένη. Με την Αμερική. Το ακούσαμε και αυτό, το είπε ο κύριο Βούτσα. Το καταγράφουμε. Ο Δένδια πήρε το λόγο. Με εθνικά ασχολούμαστε σήμερα. Δεν είναι ακριβώ εθνικά. Είναι εγκομενικό το θέμα, το ξαναλέμε. Είναι σχέσεων θέμα, γιατί τα δεδομένα τα έχει απαντήσει η ιστορία. Πώ γίνονται και η αστρολογία και οι σύμβουλοι σχέσεων που καταλήγουν και πώ οδηγούνται. Ο κύριο Δένδια, λοιπόν, Υπουργό Εξωτερικών, πήρε τον λόγο. Γιατί επιλέξαμε τα πέντε χρόνια έναντι του ενό γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν κάναμε καμιά χάρη. Μας είπαν γιατί είστε τόσο γενναιόδροι στις ΗΠΑ. Ποιος είναι γενναιόδροι στις ΗΠΑ. Είμαστε γενναιόδροι απέναντι της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, όπως εμείς προσλαμβάνουμε το συμφέρον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Θέλαμε την πενταετία. Θέλαμε την πενταετία. Και να σα πω την αλήθεια, υπήρχε επίσης στην κυβέρνηση και για δεκαετία, όχι μόνο για πενταετία. Το στείλω, το στείλω, το στείλω. Εμείς θέλουμε την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δαχτυλό μα. Δεν παραστήσαμε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι διώχνουν τις βάσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ψεβή ρητορική. Έχουμε μια σαφή θέση για το εθνικό συμφέρον. Θέλαμε, θέλαμε την παρουσία στη Θράκη. Τι θέλαμε. Ένα από τα κύρια στοιχεία που έμπησε την κυβέρνηση τότε και υπέγραψα με τον κύριο Πομπέο ήταν ακριβώς η αναφορά της Αλεξανδρούπολης το οποίο το δούμε κορυφαίο και εμεί στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Βίτσα, δεν τη θέλουμε σαν ένα εμπορικό λιμάνι, όχι. Θέλουμε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ναι. You, ναι. τι θέλουμε και στο δώπετο για νου είναι τι θέλουμε τι θέλουμε τι θέλουμε το χαναγκί πολύ οδαίνιας τραγουδάει Ο άλλος είναι υπουργός εξωτερικού μου, τα έλεγε στη Βουλή χτες, τα θέλουμε όλα αυτά. Και θέλαμε όχι 5 χρόνια, 10 χρόνια, τι 10, 100 θα προτείνω εγώ, 99, όπως ήταν και το μνημόνιο του, της Αριστεράς, να συμπέζουν όλα αυτά, ότι αυτή η χώρα σε όλους τους τομείς και από όλες τις πλευρές ξεπουλιέται για 99 χρόνια, όχι 5 και 10, τι είναι αυτά. Ή όπως είναι επαόριστον η συνεισφορά των εφοπλιστών. Κάπως έτσι έπρεπε να είναι. Η 99 ή επαόριστον. Τι λέμε όταν βγάζουμε φωτογραφίε οικογενειακέ, δεν λέμε όλοι say cheese, δεν το λέτε εσείς, οι βλάχοι εδώ οι Έλληνε, τι λέτε, χαμογελάστε, όχι. Say cheese λέμε, αυτό είναι το σωστό. Τι σημαίνει αυτό στα αγγλικά, πε τυρί, τυρί. Το cheese είναι τυρί. Πειδή όταν το λε στα αγγλικά το cheese ανοίγει το στόμα και είναι σαν να χαμογελά. Έτσι λοιπόν είναι μια φράση, μάλλον αιώνε υπάρχει, που λένε όλοι say cheese. Είχε πάει χθε ο Άδωνη, για να κλείσουμε το εθνικό ογκομενικό θέμα τώρα όλα αυτά. Είχε πάει ο Άδωνη χθε στο σπίτι του πρέσβη. Του Αμερικανού που είναι το σπίτι, αλλά ο πρέσβη άλλαξε. Είναι και Έλληνα και βγάλανε την αναμνηστική φωτογραφία. Και είναι και ο Άδωνη, λέει εκεί τα δικά του γλύφη τον πρέσβη και τον κύριο Τσούνη, Και είναι και μια κυρία που βγάζει τις φωτογραφίες τι χαρά έχει Τι χαρά μα έχει βγει αυτό το πράγμα. Αλήθεια, σκέφτομαι το δικό μου από χρόνια. Και πού είσαι τώρα, Σέι, έφερα τη μάνα μου. Πώ μπορείτε, η μάνα του λέει πε στη για να βγάλουμε την φωτογραφία εκεί που λέγανε τι χαρούμενοι που είναι και οι δύο και θυμούνται ο ένα άλλον από Πάλι α είναι για το καλό, η άφηξη του νέου πρέσβη να είναι για το καλό τη χώρα, για τα συμφέροντα τη χώρα και κυρίω του λαού αυτή τη χώρας Και είναι σίγουρο ότι αφού είμαστε τόσο δεδομένοι, τα συμφέροντα. Άλλωστε έχει αποδειχθεί, γιατί οι δεδομένοι ήμασταν και με τη Χούντα και πώ έμεινε η μισή Κύπρο και τι έγινε με τη μισή Κύπρο και με το Αιγαίο. Έχει αποδειχθεί και από τότε και μετά τι ακριβώ συμβαίνει στο Αιγαίο και πώ γκριζάρει σιγά-σιγά το Αιγαίο, γιατί είμαστε δεδομένοι σε σχέση με τι Ηνωμένε. Πολιτείες. Και άλλα και άλλα πολλά παραδείγματα Ήμια και δεν συμμαζεύεται Αλλάζουμε τελείω. Πρέπει κάποιο να ηγηθεί των λαϊκών αγώνων Τον βρήκαμε Αυτός είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, Γιάννης Λοβέρδος Ο βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας Θα σε δουλεύουνε ταλέπορε ε, τηλεθεατή Θα σε δουλεύουνε Και εσύ θα κάφεσαι αμέριμνος Υποταγμένος Υποταγμένος Στην πολυθρόνα και θα βλέπεις survivor Θα βλέπεις master chef Τι μαγείρεψαν σήμερα στο Masterchef Εδώ δεν έχεις τα τι μαγείρεψαν. Θα βλέπεις τραγουδιστές και χορευτές να τραγουδάνε και να χορεύουνε. Και θα τρώσεις καπαγές μια μετά την άλλη. Τα! Τα τάπα. Τάπα, τάπα. Λέω, λεω, λεω, λεω. Σε δουλεύουνε ψηλόγαζοι. Γιατίς έχουν βρει. έχουνε βρει κορόιδο. Τόλισε κατά λάθος έχουν βρει κορόιδο. Κορόιδο είσαι. Αλήθειες, αλήθειες, έτσι θα πρέπει να λέγεται η εκπομπή, αλήθειες με το Γιάννη Λοβέρδο Κρατάμε αυτό το tap tap tap και αλλάζουμε τελείως θέμα γιατί αν είδατε χθες στο αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πάλι έπεσαν κάτι tap tap tap, mm. δεν ήταν τόσο ελαφρά και χαλαρά όπως θα περιγράφει ο Γιάννης Λοβέρδος ε, Ήταν πολύ σκληρές εικόνες, δεν ξέρω τι είδατε, αν είδατε στα κανάλια, αν έχετε ενημερωθεί Το story είναι ότι τώρα πάει να φτιάξει μια βιβλιοθήκη εκεί η Πριτανία σε ένα κτίριο που ήταν υποκατάληψη, ναι, 34 χρόνια. Εκαινώθηκε αυτό το κτίριο και προσπαθεί με ΜΑΤ, δυνάμεις στον ΜΑΤ, κάθε μέρα σχεδόν, να μπουν εκεί πουλτώζες, να χτίσουν μια βιβλιοθήκη σε ένα από τα κτίρια του Αυστοτελείου πανεπιστημίου, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, οργανωμένο με κάμπου, με κτίρια, με λέσχες μέσα, όπως πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια. Και ε, κάποιοι φοιτητέ, αρκετοί, αντιδρούν στην παρουσία τη αστυνομία, λογικό, ε, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να του εμποδίσουν να δείξουν τη διαμαρτυρία του. Υπάρχει και μια εικόνα, ένα βίντεο, που κάποια στιγμή είναι στη μία πλευρά οι ματατζίδε, στην άλλη απέναντι είναι φοιτητέ, και πετάγεται ένα τύπο που είναι, δεν είναι φοιτητή. Είναι 40, 45, ίσω και 50, κυκλοφορεί η φωτογραφία του στο διαδίκτυο, προκαλεί του ματατζίδε. Του προκαλεί χοντρά. Πάνε οι ματατζίτε πάνω σε αυτόν. Υποτίθεται ότι όταν προκαλεί τα μάτια του αστυνομικού, σε συλλαμβάνουν αμέσω. Με κάποιο ωραίο τρόπο, οι ματατζίτε προσπερνούν αυτόν τον τύπο και τον οθούν στο πλάι και την πέφτουν στου φοιτητέ που δεν του είχε επιτεθεί κανεί από του φοιτητέ. Και εμεί το έχουμε βάλει. Αυτό το βίντεο και κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα ωραίο προβοκάτορα, φάτσα κάρτα. Έχει βγει πια ημούρη του κανονικά. Είναι ομό και τελείως ε, καθαρό αυτό που συμβαίνει μπορεί να το δει ο καθένας γιατί όλοι οι ματατζίδες τον σπρώχνουν στο πλάι δεν είναι ένα γραφικός ένας ε, κανονικός τύπος δεν είναι ένας γραφικός που κάνει προκλήσεις ε, ώστε να τον προσπεράσεις να πεις, ε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες στις συγκεντρώσεις όχι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και κάνει τη δουλειά αλλά υπάρχουν οι κάμερες απέναντι και τον καταγράφουν Χτε λοιπόν ε, οι αστυνομικοί για άλλη μια φορά έδρασαν στο Απίθιτα. <συγλίτου> πω... Πού εδώ, αυτό, να το αυτό, Έλα πάλι πάλι Έλα. <Σελίου> Αυτό κοτούλα! Αυτός είναι Ματατζής που λέει μπασταρδάκι και κοιτάει κάποιον εκεί φοιτητή πεσμένο, γονατισμένο και του λέει έσπασες πάλι κάνα ποδαράκι είναι η ελληνική αστυνομία και πώς συμπεριφέρεται στους νέους ανθρώπους είναι φοιτητέ. αυτοί που είναι εκεί και μάλιστα κάποιοι πέσαν και κάτω οχτώ νομίζω πήγαν στο νοσοκομείο ένας από αυτού δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του <Σελίου> Πώς τραματίστηχες? Έφαγα χημικά και φυσικά μπροστά στα νύχτα μου και όλα του σε κοντινή εμβέλεια και χτυπήθηκα από γκλόμπ στο βαθμό. Και τώρα δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια, ε! Τσούζουλε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για να τα ανοίξει. Και περιμένει το γιατρό νοσοκομείο, ναι. Είσαι φοιτητή του απαιτείται, ε! Στο αφηθήτα, ε? Για άλλη μια φορά, φοιτητέ στα νοσοκομεία, φοιτητέ με. Μπαταρισμένα κεφάλια, φοιτητές σε αναπηρικά καρουτσάκια να τους μεταφέρουν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, δεν μπορούσαν να δούνε. Πάλι χημικά, πάλι δακρυγόνα. Κάποια στιγμή κάπως ε, ε, συνέλαβαν έναν ε, φοιτητή τον οποίο τον χτυπάνε, τον πατάνε κάτω και τον σέρνουν στα σκαλοπάτια του Αριστοτελείου. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το Πωνάω, <εστίλιο> Φωνάω, γαμώστο! το, το μπορώ το πρωί η κυρία Κεραμέως, βγήκε ο Βορύδης και άλλοι βουλευτές και δημοσιογράφη Και λέγανε ότι επιβλήθηκε η τάξις και η ασφάλεια στο συγκεκριμένο Ίδρυμα και τέλειωσε η αλητία και όλοι αυτοί που διαδηλώνουν δεν ενδιαφέρονται για τη μόρφωση. Τα διαβάζω από στα στους γνωστούς λογαριασμούς, στα social media και διαβάζω ότι όσοι διαμαρτύρονται για αυτές τις εξαλωσύνες της αστυνομίας είναι κατά της μόρφωση. και στο το απειθείτε και όπου αλλού γίνονται. Δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση όλο αυτό που γίνεται εκεί Αν το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, και οι φοιτητέ που διαδηλώνουν, που διαμαρτύρονται, θέλουν καλά πανεπιστήμια. Θέλουν πραγματική μόρφωση. Αυτοί άλλωστε, αυτοί οι φοιτητέ που ήταν χτε και κάθε φορά στο δρόμο και στο προάβλιο και στο περίβολο εκεί των κτηρίων, δεν μπορούν να πάνε σε κολέγια ή να φύγουν έξω. Αυτοί κυρίω θα είναι οι γιατροί αύριο στα δημόσια νοσοκομεία, στι πανδημίε και στα δύσκολα, με απλήρωτε υπερορίε και υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Αυτοί οι φοιτητέ που φάγαν και τρώνε πάντα το ξύλο θα είναι. Κυρίως οι καθηγητές στα δημόσια σχολεία, αυτοί που θα διδάσκουν γράμματα στα παιδιά του ελληνικού λαού και στα δημοτικά. Αυτή θα είναι η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, οι φαρμακοποιοί και οι ερευνητέ. αύριο, αυτοί που θα μείνουν εδώ, στη χώρα. Ναι, δεν πάνε μες στολί στο πανεπιστήμιο όλα αυτά τα παιδιά γιατί διάβασα και αυτό. Και ναι, έχουν μουσει τα αγόρια και σκισμένο τζιν, αγόρια ή κορίτσια. Επειδή του λένε και άπλη του του, τα διάβαζα αυτά χθε, να φύγουν, μα τα γράφουν και σεμά σε στην Ελληντρεν, να φύγουν οι άπλυτο και οι αξιμοι. Βρομοιαρέου. Του λένε, ποιο του λένε κάθε λογίζει γραμματομένοι χαρτογιακάδε. Ναι, απόφυτη του Χάρουρ που εγκραδιώνονται με τον Άγιο παίσιο δεν θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά, ευτυχώ. Απόφιτη του ιστορικού να πουλάνε ένα ανανογυλέκα, επίση δεν θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά, ευτυχώ. Απόφιτη κολεγίου να κλέβουν με την ενέργεια και τη Hellas Power, δεν θα γίνουν ευτυχώ και να παραλαμβάνουν και την. Κοινή εκτίμηση, γιατί ήταν επιχειρηματίε πολύ επιτυχημένοι. Μπήκαν στη φυλακή και μετά βγήκαν στα πάρτι στη Μύκονο Ευτυχώ δεν θα γίνουν τέτοιοι τύποι. Ναι, είναι φοιτητέ, δεν είναι γόνοι οικογενειών, τσιμπούρια δηλαδή, για δεκαδίες στο σώμα τη ελληνική κοινωνία. Φοιτητή προφανώ σημαίνει επιστήμη, έρευνα, μάθηση, αλλά φοιτητή σημαίνει και αγώνα για την κοινωνία και αγωνία για την κοινωνία και διεκδίκηση ακόμη και με άκομψο τρόπο των δικών του ετοιμάτων. Φοιτητή είναι, όχι μαθητή κατηχητικού, νέο άνθρωπο είναι που συμβουλεύεται τη λογική και την επιστήμη και όχι τον πνευματικό του. Δεκαοχτάρης, εικοσάρι, εικοσπεντάρι είναι με δικαιώμα στη ζωή, στη μόρφωση, στον αγώνα, στην ψευδαίσθηση, στην τρέλα, ακόμη και στο λάθο. Φοιτητέ που θα ονειρεύονται ξύπνοι και όχι όταν κοιμούνται. Και όχι, η απάντηση τη πολιτεία δεν μπορεί να είναι βρισχέ, κυνηγητό, χημικά, γκλόπ και ξύλο. Δεν μπορεί να είναι κρότου λάμψη και σε κλειστό χώρο, όπω έγινε και χτες, Δεν μπορεί να είναι η απάντηση τη πολιτείας να σέρνεις χτυπημένο παλικάρι στα μάρμαρα κάτω ενώ φαδάζει από τον πόνο, τον ακούσαμε. Ο πρίτανη που έδωσε εντολή για αυτή την αθλιότητα δεν είναι εκπαιδευτικό, δεν είναι άνθρωπο, δεν είναι παιδαγωγό. Αποτυχημένο σε όλα μπορεί να είναι και είναι. Ακόμη και ω κομματάρχη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Τόση βία καθημερινά μέσα στα ΑΕΗ είναι φυτήλη δίπλα στη φωτιά. Τόση συνεχιζόμενη βία γιατί αυτό κρατάει ειδικά στο απειθήτα πάρα, πάρα πολύ καιρό. Πώ μπορεί να νιώθει ήρεμο ω υπουργό, όταν ξαμολά του Ούγγανο Ματατζίδες μέσα σε κλειστό χώρο, μέσα στο πλήθο των φοιτητών, τόσο, σε τόσο έφλεκτο πεδίο. Το τραγικό γεγονό, αν συνεχιστούν όλα αυτά, είναι θέμα ημερών. Τόσο μίσος για την νεολαία, πραγματικά τόσο μίσος για την νεολαία. Είχαμε καιρό να δούμε, και χρόνια ίσω. Μίσος για μια νεολαία που δεν αρκείται στα πάρτι τη ΔΑΠ, στην εξαγορά βαθμών, στη γυυφτοπανηγυριώτικη αισθητική. Στι λαμογέ καθηγητών με τα γνωστά προγράμματα, στην κατευθυνόμενη ενημέρωση, πόσα σπασμένα κεφάλια αξίζει μια ψήφο από έναν οικοκυρέο, γιατί για αυτού γίνονται όλα. Πόσοι θα πάνε στο νοσοκομείο για να κρατήσει η κυβέρνηση το αφήγημα τη τάξη και του νόμου, το υποτίθεται επι... επιτυχημένο δικό τη αφήγημα. Όλα αυτά έγιναν για μια βιβλιοθήκη, όλα αυτά αυτέ τι μέρε, γιατί στο απηθήτα όσα γίνονται κρατάνε καιρό. Έγινε για τη βιβλιοθήκη που, όπω είπαμε, θέλουν να φτιάξει. Εκεί η Πριτανία. Όχι. Δεν συμφωνώ με την κατάληψη 34 χρόνων ενός χώρου μέσα στο Απιθήτα. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη ζωντάνια των φοιτητών, τη μαχητικότητά τους και τα αιτήματά τους. Θέλω και εγώ καθαρά αιή, αλλά όχι αποστηρωμένα αιή. Με γραφεία για τις παρατάξεις, για τι συλλογικότητε, για πολιτιστικού φορείς, με στέκια για άραγμα, ακόμη ακόμη. Θέλω αιή να βγάζουν επιστήμονες, όχι φυτά και γρανάζια επιχειρηματικότητας να φωνάζουν όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα, όχι μόνο το Α και το Ο που φωνάζουν οι Ούγκανοι θέλω πανεπιστήμια με ζωντάνια, με διάλογο με πάλι ιδεών, με πολιτιστικές εκδηλώσεις πανεπιστήμια που θα βγάζουν ελεύθερους ανθρώπους όχι συμπλεγματικά στελέχη και αδίστακτους μάνατζερ Οι βιβλιοθήκε δεν χτίζονται με κλωτσιέ και ροπαλιέ. Δεν χτίζονται με σπασμένα κεφάλια, όπω αυτό που πάει να γίνει και έγινε χτε, για άλλη μια φορά. Δεν χτίζονται έτσι οι βιβλιοθήκε. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον και στο δικό μου το μυαλό, η Πριτανία με του φοιτητικού συλλόγου θα έχτιζαν μαζί τη βιβλιοθήκη. Θα τη σχεδίαζαν μαζί, θα την εξόπλυζαν μαζί, θα βρίσκαν βιβλία, θα τη λειτουργούσαν μαζί. Αλλά αυτό προποθέτει ανθρωπιά. Αγάπη για την νεότητα, κουλτούρα, καλλιέργεια και σίγουρα δεν προποθέτηκε. Ραμέο Παπαϊωάννου, πουνοπρίτανη και νοοτροπία γυμνασιάρχη τη Χούντα. Αποτυχημένο κράτο, για άλλη μια φορά. Αποτυχημένη Πρετανία. Αποτυχημένε παροχημένες και αυταρχικέ τακτικέ. Αποτυχημένοι και σάπιοι νοικοκυρέοι που γουστάρουν για άλλη μια φορά αίμα. Αυτό έβλεπα χτε από τα σχόλια του. Και επειδή όλοι σχεδόν τα έλεγαν κολόπεδα, όλα αυτά στα σχόλια που διάβαζαν. Από τα λαμόγια τη εξουσίας προτιμώ τα κολόπεδα του φοιτητέ. Τα λάθη των κολόπεδων είναι από άγνοια. Τα λάθη των λαμόγιων τη κάθε εξουσίας είναι από πρόθεση. Ο κύριο Βορύδη σήμερα το πρωί πανηγύριζε. Παναλαμβάνω ότι η πανεπιστημιακή Ισνομία έρχεται πάλι κατασταλτικά. Να το ξέρουμε αυτό, έτσι. Η αστυνομία είναι κατασταλτικό ε, όργανο. Λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, λέω. Η αστυνομία είναι κατασταλτικό ε, όργανο. Λέω, Είναι κατασταλτικό Δεν είναι κακό να Έχουμε και τους δεδομένου και το πιο δεδομένο απ' όλα είναι αυτό. Το ξύλο που πέφτει διαχρονικά σε όποιον τολμήσει να σκεφτεί διαφορετικά, να σκεφτεί διαφορετικά. Πολλά βίντεο και πολλά ηχητικά από αυτά που παίξαμε σήμερα και βίντεο που φιλοξενούσαμε και στο Ελληνοφρένια Net και που έχουν κάνει και το γύρο. Είναι από του Θεσσαλονικείς, Χρήστο Αβραμύρη και Αλεξανδρό Λιτσαρδάκη, είναι και δικοί μας συνεργάτες, οπότε ήταν πάνω στη Φωτιά, συνεχώ χωμένοι στη Φωτιά 2, 11, 10, 80, 8, 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Radio παπάκι παραπολτικά.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα, Χριστίνα Αγγελάκη, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε γρήγορα, πρώτο μέρο του λαού, κολλάει στι πρώτε διαφημίσει. Αποστολή, ξέρει εσύ η Ρωσία εκτό από το πετρέλαιο τι άλλο εξάγει. Τι άλλο. Και κορίτσια είπε ο Πρετριντέλη. Να το. Κορίτσια λέει και πετρέλαιο εξάγει, δεν έχει τίποτα άλλο η Ρωσία. Τέλο. Θα ξέρει ο Πρετριντέλη κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, το είπε χθε στην. Θα βλέπει οι στσότζ, για παραπάνω δεν τον έχουν. Για χειροπρακτική κυρίω. Δηλαδή για το από κοντά δεν το έχω. Καλά, δεν ντρέπεστε καθόλου. Καθόλου τίποτα, λίγο τσίπα δεν έχετε. Ντρέπομαι. Έχετε, βα... έχετε βάλει χορηγό επικοινωνία σα στην Ελλοφρένεια, το Σταύροθο Δωράκι και του τράγου από το Άγιο Όρος. Από σπου και πού. Τι έχουν βάλει Τι έχει βάλει Κα... Δεν ξέρει τι έχει βάλει. Χορηγό επικοινωνία στο Σταύροθο και του τράγου από το Άγιο Όρος. Πού το λέει αυτό. Πού το λέει Έπαιρνε ο άλλο συνέντευξη εκεί στου τράγου και χτυπάει το smartphone του τράγου και έπαιρνε ριν γκτόγουν το σήμα τη Ελλοφρένεια. Α! Α! Α, α, α, για να πέσουν οι μάσκες, για βάλτε να τα ακούσει ο κόσμο. Να μου επιτρέψει ένα ερώτημα. όσο μεγαλό δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη γενιά πλέον. Εσύ σπουστάκουν πάρα πολλά χρόνια, είναι πάνω από 15 χρόνια, ποτέ δεν μεγαλώνει. Έπειτα, mm. το θέλω. Mm. Να τώρα είδε, mm. είναι ο άρρωστο.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 Έλα αποστόλοι. Έλα. Ο Μαλάκας με τις μέσες με από Θεσσαλονίκη. Ε, γεια σου Μαλάκα, γεια σου σημείο φορέ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ετοιμάσου, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου. Ο, Ιουνίου, ωραία. Έγινε, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Για να σε θα, θα μου. Πάλι με τι σημαίε άρθω, Θα φέρω και κανένα φίλο, και, και με, με, με μια μία μαυροκόκκινη που ήθελε να έρθει. Δεν βαριέσαι. Δε βαριέσαι. <laughs> λοιπόν, πήρα να σου πω για το Αριστοτέλειο: Θέλουν να βάλουν μόνιμη φρουρά των ματ. 24 ώρε το 24ωρο να έχουν ματ δίπλα από αυτή τη βιβλιοθήκη που θέλουν να φτιάξουν. Mm. Και από τη στιγμή που θα φέρουν τα ματ και θα κάθονται που θα κάθονται οι άνθρωποι, δεν του βάζουν. Αυτά τα ματ πολύ κοροτρύπονται στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται, τώρα θα του βγουν τα αποθυμένα ε, που ε, ε, δε δεν ποτέ. Τους βάζουνε, ποτέ. Δεν του βάζουν να κυνηγάνουν και Θα γίνουν και τα ματ άριστα. Ορίστε. Δεν του βάζουν να κυνηγάνουν και του αεροέου στη λέσχη. Δεν του βάζουν να κάνουν και κανένα μερεμέτι στι αιστείε. Δεν του βάζουν να καθαρίζουν το χώρο. Να κάνουν και κανένα μάθημα που λείπουν καθηγητέ. Μάθημα, βέβαια. Ίδια... Ο, ο Δόκτωρ ίδια, Πι Μπαλούρδο είναι Ε, Ναι, ναι. Mm. Να γράψουν και τα συγγράμματα επειδή θέλουν να κόψουν το δωρεάν βιβλίο. Προφέσορ Κάπα Αύλα. Να φτιάξουν και τα εργαστήρια. Έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν τα ματ στο Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό τα έχουν εκεί. Να νιώθουν οι φοιτητέ μια ασφάλεια.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 Που έκαναν 7 ευρώ το κιλό. Καταπληκτικό! <laughs> Δεν έχω να πω κάτι άλλο. <laughs> Καταλαβαίνετε πόσο ακριβά είναι όλα Τι ακριβά, 7 ευρώ σιγά, μια χαρά τιμή είναι. Βερίκοκα, ένα κιλό, δίνει 7 ευρώ. Τελειώνει σε κανένα δύο ώρα Έχουν φαγωθεί 7. Τρία ώρε το πολύ. 7 ευρουδάκια, μια χαρά. Είναι μια κυρία ζαλισμένη μόλι έχει βγει από τη λαϊκή. Έδωσε όμω, τα έδωσε. Να το πούμε αυτό, τα έδωσε τα 7 ευρώ. Άρα είναι προνομιούχα αυτή. Προφανώ και πάλι τι αυξήσει που δίνει η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση έχει κάτι θεματάκια εκεί εσωτερικά. Σφάζονται λίγο οι σύντροφοι της Νέα Δημοκρατίας. χθε το πρωί έκανε την αρχή από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Κώστας Μπακογιάννης. Τώρα, εγώ δεν ένα πρόβλημα με τον Τάκη τον Θοδωράκο. Ο Θοδωρικάκο είναι και φίλος μου, αλλά όχι να σας πω και να το πω και δημόσια, γιατί εδώ έχει φτάσει η απογνωσή μου, ότι τον παρακαλώ εδώ και ένα μήνα να Τώρα καταλαβαίνω ότι προφανώ ο Υπουργό έχει άλλα ζητήματα, έχει πολλά ζητήματα. Αλλά φαντάζομαι πω μεταξύ των πρώτων δέκα είναι και Αθήνα. Να σα το πω κι αλλιώ, Τάκι έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Και πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα. Από το χιού στον έχουμε πρόβλημα. Έγινε Τάκι έχουμε πρόβλημα. Ο Δήμον Αθηναίων για τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη και για τα θέματα ασφάλεια στην πόλη. Έριξε πολύ ωραία τον μπαλάκι προ τον Τάκι Θεοδωρικάκου. Έβγαλε ανακοινώσει μετά το Υπουργείο. Ξαναπάντησε στο Δήμο τη Αθήνα. Διάφορα τέτοια δημόσια γίνανε όλα αυτά και στο συνέδριο έγινε έτσι κάτι τι στο δημόσιο. Ε, μίλησε ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Δεν κρύβω ακόμα ότι και τα τελευταία δυόμιση χρόνια αργήσαμε και εμείς να αξιοποιήσουμε τα ελληνικά ενεργειακά κοιτάσματα και ήταν λάθος που αργήσαμε και ήταν σφάλμα εκείνο που υπόθηκε ότι δεν μας ενδιαφέρει να τρυπήσουμε το βυθό των θαλασσών γιατί εμείς λέει είμαστε με την πράσινη ενέργεια. Και πιάνει το νόημα και την ατάκα και το γάντι ο Νίκο Δένδιας και του απαντάει. Ουδείς το απαντάει Ουδής αρνείται τον πατριωτισμό ή Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα Πώς προσλαμβάνεται αυτός ο πατριωτισμός Γιατί βέβαια δε, δεν μπορούμε να κρύψουμε μέσα στην αίθουσα Ότι πολλές φορές στην ιστορία μας Ο πατριωτισμός κάλυψε ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντε. Καρφή. Καρφή για τον Αντώνη Σαμαράμ Είναι οι σύντροφοι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν κάτι θεματάκια Και στο συνέδριο ψηλοβγήκανε και τώρα ο Μπακογιάννης Και δεν ξέρω που θα τελειώσει αυτό Ευτυχώς όμως ο δεξιός χώρος, ο φιλελεύθερος δεξιός χώρος Ενώνεται πια, το έχουμε καταλάβει όλα, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μποκδάνου Η χώρα λοιπόν χρειάζεται μία παράταξη η οποία θα βάλει κάτω τα πολύ βασικά Ποιοι είμαστε, είμαστε Έλληνες, ντρεπόμαστε γι' αυτό, όχι είμαστε περήφανοι. Τι είναι η εθνική δημιουργία, δηλαδή η ένωση του δικού σας κόμματο με αυτό του κύριου είναι η και της Νέας του η έκφραση Καλή, του φιλελεύθερου πατριωτισμού. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τόσο φιλελεύθερος, γιατί αυτό το λέγανε και πριν 50 τόσα χρόνια Στη Χούντα και ο Μεταξάς το είχε Το πατρίδρα, θρησκεία πατρίδα, θρησκεία οικογένεια Τόσο φιλελεύθερο και τόσο πατριωτικό είναι όλο αυτό Ναι, είναι η απάντηση, αφού το είπε ο Μποκδάνος, Κάτι παραπάνω θα ξέρει και πρώην συνάδελφος Γιατί συγκατοικούσαμε εδώ για πάρα πολύ καιρό Γειτονεύαμε, γειτονάκι Λαός τώρα, μέρος δεύτερον Ε, καλησπέρα. καλησπέρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχω κερδίσει το πρωί στην εκπομπή 8 με 10 μια δευτεροπιταγή 50 ευρώ. Ου, μπράβο, σε καλή μεριά. Θα στείλω γκρουπ 4 να, να σας να σα παραλάβει. Ορίστε, Μην σα ληστέψουν. Ναι, ε, είναι ε, πολλά ε, τα λεφτά. Ε, ναι, ναι, να κάνετε επενδύσει. Είναι, είναι, είναι πάρα πολλά η αλήθεια. Είναι. Ναι. Ε, τώρα θα, θα μα ενημερώσετε εσεί από πού θα έρθουμε να τα πάρουμε. Δεν ξέρω. Ε, τα λεφτά. Ε, την επιταγή λεφτά δεν ξέρω τι τώρα. Ε, να δω τι θα τα κάνετε. Λίγο η δευτεροπιταγή. Λίγο το μιτσοτάκι αυξήσει. Λίγο για τα κάψιμα. Σα βλέπω να μεταναστεύετε πουθενά σε τίποτα offshore νησιά. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάρτε μετά τι δύο να συνωμηθείτε. Ωραία, εντάξει, το ίδιο τηλέφωνο, έτσι. Το ίδιο εδώ που πετύχατε, μεγάλη επιτυχία. Έ, έγινε, έγινε, ευχαριστώ πάρα yeah. πολύ. Έλα, χρυσέ μου. Έλα, χρυσό μου. Η μπάμπο, έδωσε παρόν. Έλα, η μπάμπο είναι. Μπάμπο! <laughs> Μόρι η χαμένη ζή. Μπάμπο! Περιμένουμε τη δασκαλίτσα. Ακόμα δεν έχει δώσει το παρόν. Και να μα δώσει το παρόν και ο Ζακινθηνιώ. Α, και ο Ζακινθηνιώ ήταν με το ένα πόδι. Δεν ξέρω, θα, θα δούμε. Ναι, και αυτό, ναι νο, νομίζω από τη Ζάκυνθο ήταν ο κύριο. Ναι, από τη Ζάκυνθο ήταν, αλλά αυτό ήταν ήδη ναυάγιο. Και θέλω να πω στην άλλη τη Λαριστέα που πήρε και είπε: Την πανέμορφη Λάρισσα, την εξωτική Λάρισσα. Άι η μωρή και δεν Φιάσε. την έχουμε δει τώρα και εσύ. Έλα, μπορείτε να πάμε. <laughs> Έλα, μόνο το, το πάρκινιν στην πλατεία είναι το καλό. Που δεν ψάχνει να παρκάρει πια. <laughs> Κάτσε ρε μάτω καλά χαμηλώσει αυτούς τους μάλιστα εδώ πατ' μα δεν ακούγονται κι πια. Oh. Κουράστηκα που έτσι έχουνε τα ρούβλια, έχουνε είσαι τέτοια, αλλά... δεν σου Σο Φιλαράκι, Γουστάρο να πούμε, με πασπέντηκε και μα στείλει κατά που πάντα εδώ είμαι ακόμα. Ποιο Ας α τάψω και, θα... και ζάτρε που σπιδε. Αϊ, Μπάμπο. Ναι, ρε φιλέ. Άκουσα Μπάφο. Άμα το. Μπάμπορα, Μπάφο, ό,τι θες ακούσε. Άκουσα Μπάφο λέτε, ρε, μπάλο, και Μιά χαρά, γαρα... όχι, ρε, είσαι καλά, ρε. Εννοείται, μπάθω και τα μυαλά σαν κάγκηλα. Αυτό είστε. το περίπτωμα, το ψόφιο που, που έχει εκεί μπροστά. Πα ρε. Δεν πιστεύω τίποτα κατορυμένα αλβανικά. Είσαι μάρα δεν με κόψε αυτά πριν πουλά στην πιάξα να πούμε. Ρε, Φιλαράκη, σ πολύ, φιλιάστα... ρε, τι είπαμε. Φιλαράκι αγαπώ αγαπηώ πολύ φιλιάζει. ρε ξέρει τι γίνεται. Θέλω κάθε φορά να πάρω τηλέφωνο και δεν έχω ρεφού η πρώτη φορά έχω στο δεν έχω κάτι να πω. Εδώ παλιά νομίζει ότι είχε Ότι αυτέ μάλται που έλεγγε στα κάθε. Έχει, παλάτι για περάσει ώρα να γεμίσει και αλλά πραγματικά να βολώτι εκείνη παλιά εποχή που μιλάγαμε για και λέγαμε και καμιά για τον Ολυμπιακό, Μπορούμε να μιλήσουμε για το καμψάκι της κυβέρνησης, της ΔΕΗ, γιατί; Έχουμε. Μα Αυτό, είναι Τι είναι αυτό το έρχεται που ότι αρέσει όλα Αν δεν μιλάμε, δεν σημαίνει ότι αρέσει, σημαίνει ότι το Και ετοιμάζουμε άλλα πόσο πλάνα, να, σποιλερ, πόσο... σου κάνω spoiler του μέλλοντος Πότε θα οριμάσουν αυτές οι γάμπαιρες οι θυμιλίδες Τότε πλέον. μαλάκα. ένα μηνεύει Να σου περίμενε, να σου πω, πότε βγαίνεις τώρα που μπορούμε να έρθουμε η, η αμπολί, άσπυρα, σε δούμε, που... Δεν έχω κάνει ακόμα, για ε, Αθήνα Έχουμε πάθει συνεδικό σύνδρομο Σίγουρα έχω κλείσει κάτι για Σεπτέμβρη, ε, είναι τρίτη τρίτση η μάνα μου η φάση Γεια σου, δε φίλε. Γεια σου. Χάρηκα πραγματικά που ξαναπήρε η μπάμπο, ε! Κι εγώ! Α, μπάμπο να μην φοβάται τίποτα, ξέρει γιατί αποστόλει. Γιατί? Γιατί περιμένει πώ και πώ να ακούσει την ελληνοφρένεια. Και αυτό τη συντηρεί ολόψυχα. Δηλαδή η ελληνοφρένεια την κρατάει. Αυτή την κρατάει. Είμαστε για. το bypass τη. Λέω το είχε για πρωτομαγιά, εσύ το είχε για σκέτογια. Ναι! Μπάμπο! Ναι, δύο. είναι κακό να σε δεδομένο. Καλό είναι, πολύ καλό είναι να είσαι δεδομένος Όλοι σε όλες τις σχέσεις και καταστάσεις της ανθρώπινης Εκτιμούν τους δεδομένους Αν κάποιον εκτιμούν είναι το δεδομένο Ο κ. η Υπουργός Άμυνας Το 19 Ιούλιο ήταν, είχαμε κλογιές Και βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Είναι ένα μεγάλο στίχημα για μας Και αν θέλετε είναι και ένα προσωπικό στοίχημα. Ξέρετε εγώ ξαναγύμπλος υπουργός Το βράδυ βράδ με το 32% όμω του ελληνικού λαού, που ήταν μια γλυκιά ήττα. Μια γλυκιά ήτα, με την έννοια ότι ένα κόμμα που ήταν στο 3% μετά από τόσο μεγάλες δυσκολίες, που κατάφερε πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο, έχασε, έχοντας σχεδόν όλο το σύστημα απέναντί του, με 32%. Η γλυκιά ήταν με 8-9 μονάδες μπροστά, ο άλλος που δεν περίμεναν και με τίποτα και μάλιστα οι δικέ τους εταιρείε παρουσίαζαν ότι θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑΝ. Γλυκό το βλέπει όλο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, μη του το χαλάσουμε. Το hit το τραγούδι του καλοκαιριού είναι το Madame, θα το ακούσουμε τώρα, πειραγμένο λίγο για να ξέρετε κι εσείς τι θα χορεύεται το καλοκαίρι στα μπαρς. Chcę i aż nie wiem, gdzie to wyjdzie, nawet chcę, żeby to mireftujemy razzy. Chcę, żeby to mireftujemy razzy. Chcę, to Θέλω μαζί Chcę, το to mireftujemy razzy. Chcę, żeby to mireftujemy razzy. Chcę, żeby to κάνουμε! razzy. Chcę, żeby to mireftujemy razzy. Chcę, żeby to mireftujemy razzy. Chcę, żeby to mireftujemy Mada. Το μαλλί πως είναι Έχω κόλλημα μαζί της Δεν υπάρχει που Σε ποθώ χριστέ Τις αρέσει να μαλλί της με μάτια Καβλα Siete, siete na te vuelsite. Poli kitan e gustaron a me estar estar. Pasteri tuvora. Tuso majuna y no me hazis zo cola. La chocolate. Y me alidis que go pa metrita. Nie <tiny> <tiny> ta kupę, nie mówię, że to jest w porządku. Nie mówię, że to jest w jest w porządku. Nie w porządku. w Στου διαόλου τη μάνα και εγώ να με Είναι αρέσει να είμαι Αλέξης Τσίπρας Κι να Μέρκελ Έχω κόλλημα μαζί της Δεν υπάρχει πουθενά Αλέξη, τελείωνε ξεκόλλα Τις αρέσει να είμαι αλήτης Κι εγώ να είμαι Μπράβο Τσίπρα Είμαι player τα πάντα στα Κάθε μέρα για μας είναι Τώρα τις κάνω everyday Ένα a5 ma, na to i piano. Kiedy byłem mały, chciałem, żebyłem balaryną. Będę wstawał w a Milano. W Venezuela parta To idromeno, na ta noc. O, tyś, tyś, tyś, tyś, tyś, tyś, i tyś, tyś, Καταπληκτικό. Σε θέλω κι α μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Σε έχει τις πινωτές. Ξέρετε λόγια σέμα απόψε που τα βλέπω θολά. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Να φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν. Πού πάμε. Μου σταρώ να σας αλύθεις και γνώνα με. Μα δράμα, δράμα, δράμα. Τι να φτώρε. Κάθε μέρα στη στάση του τραμπ. Aj set, tralicze, i kawał, chciwaj, i mną. Ta me mata. κορμί τη είναι όλα τα λεπτά. Έχω κάνει όλα εκτός από λύφτη Έχω κόλλημα μαζί της Δεν υπάρχει πουθενά Αρρώστια Τι αρέσει να μαλί Και να με μάτα Α, Εμείς είμαστε όλοι πασόκ Τι αρέσει να μαλί της τα γυαλιά από ανακυκλώμενα αφήκια Τις αρέσει να μαλί της να Μαντάμε Πάντα να μην στα Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες Τις αρέσει να μαλί Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Αυτή κι αν είναι μαντάμ. Η Πασόκα μαντάμ. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Θα Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Hola, Griego frenesí. Hola, kuchonesu. Έτσι είναι η ελληνοφrenia za hiszpanικά. Hej, si merda, to ψάξε. Hij, Hijo de, puta, posinę. Grięgo Griego frenesí. Griego παρακαλώ, para caló, φrenesu, Griego παρακαλώ. λοιπόν. caló. Adelante. Το άρκε τριών να δώσω χαιρετισμού. Κάντε πάλι στο κιλοτάδικα. Τι, τι θε στην τριούμφεν όλη την ώρα. Τριών φρεμά στα καταλαβαίνει. Τι θε εκεί όλη θα... την ώρα! Να βλέπω, πιύρω, να βλέπω τα καπέλα και τι ομορφιέ φολή. Τα, τα καπέλα. Τα υπομονή, καπέλα που λέει η κυρία. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριο Μετσοτάκη, αρκεί με λίγη υπομονή. Όχι, τα καπέλα με την κομμάτια. Κανώσα την άλλη που κάνει υπομονή πολύ. Καταρχήν, η πελάτε θα δώσω ταξί. Ακούει υποχρεωτικά ελληνοφρένεια. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Τώρα έτσι θα πάει η ταρήφα, άστο. Όχι, όχι. Θέλω να πω πώ διαμορφώνουμε τι τις, συνειδήσει. Υπο, υποχρεωτικά ακούει η ελληνοφρένεια. Λοιπόν, είπε, θα τη κάνει έκπτωση για το σχολείο ή όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. παραπάνω. Γιατί θα πάρει και μια γνώση αυτή τώρα, τι θα γίνει, έτσι. Παραμάστε. Λίγο ειδικέ σου πανεπιστημιακέ, λίγο ελληνοφρένεια. Ε, θέλει να την πληρώσει για να ακούσει τι Yes. Λοιπόν, πρόσδεξε, όσο κυβερνάει ο Μπιτσοτάκη, είναι η κυβέρνηση του Βιάγκρα. Όλα είναι ακριβότερα. Όλα όλα πάνε προ τα πάνω. Λοιπόν, άκουτε, είπε τώρα η πελάτσα. Άκουσε την ιστορία αυτή με τον Πούντρου και την καταστροφή του κόσμου. Τώρα, εμεί περιμέναμε την 9η Μαου να ακούσουμε για τη συντέλεια του κόσμου. Να ακούσουμε τον Ρώσο πρόεδρο να κηρύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να παρουσιάσει μια νίκη στο εσωτερικό του. Και είπε να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό γιατί έτσι καλώ θα γίνει καταστροφή. Οπότε δεν μα κηρυγάει κανένα. Αυτό είπε η πελάτσα. Νομίζω πρέπει το υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Το ονοματάκι σας. Τζέννη Μπότζι. Την κοπέλα, κοπέλα ρωτάω. Όχι σένα ρε ρημάδι. Έλα γεια. Ah. Πάλι έπεσε ρε Μάλλον έχει πολλά... η Ηλικία είναι η ηλικία. Βοήθησε Όχι. το πρόσωπο και λίγο τη διατροφή σου. Κάνε λίγο γυμναστική. Η άσκηση βοηθάει για να μην πέφτει εύκολα. Γυμναστικά κάνει. Δεν με είδε. Τούμπαν ήμουνα. <laughs> μάλλον περνάει πολλά και φόβο από εδώ που λέει και ο Μαρκώνη και δεν πιάνει καλά το φορτί. Μπορεί, μπορεί. Δεν έχω βάλει τίποτα. Τι δώσει. Λοιπόν, να το πω και. Εκείνη την κόμενα σε ανέχετε ακόμα. Θα σε πάρω άλλη στιγμή, α πούμε, τη ζημιά μου γαί με εκείνη την κόμενα. Ah. Αλλά δεν τη τις... πα. Πάει. πάει, πάει. Βρήκα στη ριζέα τώρα και έχει και βίτια. Θέλω μου βάζει πράγματα Από πίσω, δραχμένε. Να ορίστε. Το καπιταλισμό θα σου βάλει. Πάρτον. Μήπω σε πέρασε δηλαδή, για αριστερή τσέπη και σου βάλει το συναξάρι των αγώνων, δεν ξέρω. Εσύ όλο μου λέει να το κάνουμε και μετά μου λέει όχι, δεν ήθελα. Είδα να το κάνουμε καλά, ναι. Ναι, ναι, τις το. Να το κάνουμε ναι, αγωνιστικά, μα σου πει μη δεχτεί. Το συναξάρι των αγώνων σε βάζει. Σε μορφή δίλντο το είναι αυτό. Αν ήμουν εκεί πέρα θα μα. Σύριζας. Αχ μακάρι Σφύριζα, ριζοσπαστική αριστερά ε, Σφύριζα, Σύριζα, ε, το πιασες το έχω πέμβει γαλό, γαλό Πολύ, πολύ, Ωραία, ευτυχώς με ρώτησε αν το πιασα ενώ ήδη το χρησιμοποιήσα πο, πο, πο. <laughs> το επίπεδο σου είναι γνωστό Για το δικό σου και το δικό σου, δηλαδή, το δικό σου Α, <laughs> καθρεφτάκι. <laughs> <laughs> καθρεφτά, καθρεφτάκι Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα και ο Σφίριζα του άφησε 37 δις πλέον η πιο καθαρή Περιμένετε, γιατί μπερδεύετε τώρα τα πράγματα. Το ένα είναι γεγονό, όντω άφησε. Και το άλλο. Αδιαφυσβήτητε. Και το άλλο. Να και το και άλλο. άλλο. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αγγίξαμε, έστω και ένα λεπτό. Όχι, όχι, Το Καταρχά είχαν ε, ηθικό πλεονέκτημα. Τι συζητάμε τώρα, να και εγώ το ξέχασα. Α, είχαν α, ηθικό πλεονέκτημα, άρα με το ηθικό πλεονέκτημα αγγίζει. Τέλο, όχι. Έτσι. Αλλά τέτοιοι που είμαστε δεν μα αξίζει. Δεν το εκτιμάμε, παιδί μου. Δεν είμαστε δε... για πολλά. Δεν είμαστε για ηθική. Δεν είμαστε. Ούτε για πλεονέκτηματα. Δεν είμαστε, εστόσο. Ένα στα χρόνια, πώ το είχε πει η Hey, hey, hey, άντε, με τώρα, Ο Τσίπρας είναι ένας ε, ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Έτσι, έτσι. Άντε <Συλίου>